Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα στους ακροατές του Newscast Δυστυχώς αυτή τη φορά οι μου δεν με άφησα να βρεθώ μαζί σας Στην ηχογράφηση του 30ου έκτου Newscast Να περάσετε καλά Και Ποιε φαν παιδιά Ελπίζω την επόμενη φορά να βρίσκομαι εκεί πέρα Όχι ελπίζω, θα βρίσκομαι στο 37 ο Newscast σίγουρα Γεια σας και πάλι Σοκρατές. είναι το 36ο επεισόδιο του newscast. Είμαι ο, ε, ο Άγγελος και μαζί είναι ο Απόστολος. Γεια σε όλους. Ο Χρήσος όπως έχετε ήδη ακούσει δεν είναι μαζί μας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ε, Θα... Να πούμε ότι σήμερα είναι 16 Ιουνίου του 2008 και, και... ειχνογραφούμε πάλι από την Άνω Πολύ. Εχνογραφούμε το σπίτι του Άγγελου. Ε, ε, η αλήθεια είναι το... Ο Χρήστος, Η παρουσία του Χρήστου λείπει από το επεισόδιο, θα έλεγα. Ε, ο Ζώστα πρέπει να... να μείνουμε με αυτό. Έτσι να το υποφέρουμε. Και σε αυτού τους δύσκολους καιρούς, πρέπει να κάνει ο καθένας όπου μπορεί. Ναι, λόγω χτίζω ένα σπίτι, ας πούμε. Κάθε πόδι είναι καλό. Σουστά. Και διάφορα παρόμοια. Λοιπόν... Ε, τι να πούμε, κάνα νέο. Πες είμαι ότι... Υπάρχουν. Α... Ναι, δεν έχουμε κάτι... Να πούμε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο καταρχάς ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο το τελευταίο της σεζόν εκτός αν έχεις απροόπτου ή έξτρα επεισοδίου οπότε θεωρητικά στο... θα σας αποχαιρετήσουμε στο τέλος του για το καλοκαίρι και θα είμαστε πάλι μαζί λογικά από Σεπτέμβριο κάποια στιγμή ναι. προς τα μέσα... Το 37ο επεισόδιο, θα είναι... Στα μέσα Σεπτέμβριο κάποια στιγμή, ναι. θα βγει άρθρο... Φαντάζομαι μπορούμε να βγάλουμε Πολά, και ένα ναι, προειδοποιητικό ναι. πιο πριν ότι θα ξεκινήσουμε. Βέβαια μπορεί να βρεθούμε κάποια σημεία μέσα στο καλοκαίρι και να πούμε τι να κάνουμε, τι ναι. ε, να κάνουμε. Εντάξει έξτρα επεισόδια μπορεί να υπάρχουν. Ναι αυτό ναι, είστε. Εντάξει stay tuned α πούμε. Ναι. Ε, πέρα από αυτό να πούμε εντάξει οι δουλειές των σιγά σιγά σιγά τελειώνουν από ό,τι βλέπω. Εντάξει αυτή είναι η λογική. Ε, ε, εξετάσεις, ε, ε, ό,τι δουλειές είχε κάποιος να κάνει πούμε, που ναι. δεν ήταν μόνιμες και όλα αυτά. Ναι. Ε, Εντάξει έρχονται και τα αποτελέσματα από τα διάφο τις διάφορες κινήσεις που είχαμε κάνει και είπαμε σε προηγούμενα επεισόδια. Mm -hmm. το, εγώ α πούμε που είχα κάνει έτσι για το μεταπτυχιακό. Ο Χρήσος που τελειώνεις γι' αυτό το μεταπτυχιακό mm -hmm. ε, θα πρέπει να κάνει κάποια διατριβή φαντάζομαι... τώρα 아 είτε στο... το, το Plugin που έλεγε τόσο καιρό... τι θα κάνω. Ναι θα κάνω στη σε σελίδα 6 χωριστή. στο getton.com. Μπήκα και δεις καθόλου. Όχι δεν μπήκα γιατί δεν πρόλαβα. Έχει ένα τεστ... Τέστε... Ένα τεστ blog, το πούμε, ναι. στο πούμε στο medium. Τα ξαπίθανε να γίνεις μέρος να κάνεις το blog. Το δοκίμασε λιγάκι ναι. αλλά σου λέει το plugin δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να σου βγάλω αποτελέσματα και επειδή με πλοηγεί στο site και όταν έχω επαγγελματική στοιχεία θα σου πούνε. Εντάξει, καλός. Εντάξει, εγώ πλοηγούμε στο site και, και δεν μου βγάλει στοιχεία και δεν έχει εκτόξευτο. Πώς θα πλοηγητήσει κι άλλο, δεν μπορείς. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι, οπότε παλιά, παλιά δε... άρθρα δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Απλά πήγαινε από άρθρο σε άρθρο μόνο και μόνο για να δω τι θα βγάλει. Απ' τα δικό μας το δικό μου Όχι, έχει το Wiggly. Έχουν κάνει αντιγραφή α πούμε τα άρθρα. Ωραία, υπάρχει περιεχόμενο και να μπορείς να το βλέπεις. Εντάξει, για έναν καιρό μπορούμε να το βάλουμε και σε εμάς όπως είχαμε πει στην αρχή. Ναι, εγώ αυτό είπα, το test Αλλά, εντάξει, οκ. Δεν πάρει μια καλή δουλειά, την οποία υπηρετούμε. Όποιος θέλει να πάρει να μπει να το δει στο www.get.do.edu.com. Τι ωραία, λειτουργεί. <ith> ε, δεν <ithe> ξέρω. Λογικά κάποια redirection θα είναι, μπορούμε να το δούμε τώρα, live, καθώς κάνουμε το podcast. Ε και λογικά είναι... Εγώ το στο MSN του Χρήστο αυτό. Ναι, λειτουργεί. Και βάλανε για Fabicon το, το Donter. <cu> το Donter, Το Donter ναι. ποιο είναι. Εν τω μεταξύ δεν πρέπει να είναι Rhythm, γιατί βλέπω... Α, είναι stickless, για να δούμε. Όχι δεν είναι, είναι στο Α, είναι φλασάκι Από ό,τι βλέπω εδώ. Α, στο Features α, να δούμε. Οι λοιπόν, δεν αυτό. Αυτό είναι personal light Ναι, σωστά. favorite tag, τα δεστούμε και έχει έρθει post, από αυτό το... επομένως από ό,τι βλέπουμε εδώ, υπάρχει ένα flash page, ανοίγει, πηγαίνοντας στο getdodo.com Ναι, πρέπει να είναι flash αυτό. Αυτό δεν το ζήτημα εδώ. Επίσης Μπορεί να πει κάποιο το έχει. Α, εντάξει, μπορεί και να μην είναι και να μπορεί να είναι απλός CSS, καλύτερα, mm -hmm. δεν ξέρετε ως πάντον. Ε... Λέει στην κεντρική σελίδα, περί τίνος πρόκειται, ότι το συγκεκριμένο είναι ένα WordPress plugin. Άρα τώρα βεβαίως πατάμε λίγο το τι συμβαίνει στο intro, αλλά έχει ενδιαφέρον, ποτέ δεν μας πειράζει. Έχει download που μπορεί να κατεβάσετε το plugin και αναλυτικές οδηγίες για το πώς το κάνατε install. Μετά θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο επεισόδιο των χρήστων να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Ναι, εγώ λέω Α, απλά τη, το yeah, site yeah, μπορεί yeah. να δει, θα yeah. το πούμε yeah. με πέντε κουβέντες και απλά για να το θυμίσουμε επειδή είναι γνωστό αυτό που το κάνει, όχι τίποτα άλλο. Ε, και φαίνεται και καλή φάση δηλαδή και σαν plugin, όχι. Ε, μετά υπάρχει, υπάρχουν σχόλια για το τι ακριβώς κατεβάζεται, τι είναι αυτό και σε PDF και σε σχόλια. Ε, μια σελίδα με τα διάφορα χαρακτηριστικά του plugin, τι προσφέρει με ενοιχτικά ε, okay, screenshots yeah. θα έλεγα. Ε, υπάρχουν screencasts, τα οποία π, δεν υπάρχουν πρακτικά Υπάρχει το τομέας με ένα temp video μάλλον θα βάλουν εν καιρό, οπότε καταλαβαίνω Το demo που έλεγε ο Άγγελος που μπαίνεις και προσπαθείς να το τεστάρεις, ας πούμε Είναι ένα Αυτό είναι. Ε, site ε, yeah, στυμμένο temp, ας το πούμε WordPress, το οποίο σε μέρος και μπορείς να πλοηγηθείς, οπότε καταλαβαίνω Και εδώ έχει και ένα blog το οποίο μάλλον θα γίνει το μπλοκ του ίδιου του Ντόντο που θα λέει Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Πολύ ωραία προσπάθεια κατά τη γνώμη μου. Μπράβο στα παιδιά. Και βλέπω και μεράκες μέσα στη σελίδα που φτιάξαν. Εντάξει ακόμα βέβαια είναι πολύ αρχική αλλά <στονίτρια> έχει, έχουν κάνει καλή δουλειά. Εγώ δηλαδή το επικροτώ. Και προφανώς όταν δούμε λίγο χρώμα μπορούμε να το δούμε και καλύτερα αυτό το plugin in Το φιλοξενήσουμε και στο news filter αν θέλει ο Χρήστος Ωραία, οπότε είπαμε και ένα για τον Χρήστο Πωτέρ εδώ, στον Πολιό. Ωραία, ακόμα λείπει και τύχη του δουλειά. Ε, και όπως έλεγα, τελειώνον τα οι δουλειές, οπότε φαντάζομαι θα μπορέσουμε επιτέρως να πάμε τις προελπώτες διακοπές που λέγαμε, όπου και αν είναι αυτές και για όσο είναι για τον καθένα αυτές. Ε, γενικά αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα κλίμα ε, αποχαιρετιστήριο στο σημερινό podcast, όπως είπα και στην αρχή. Έτσι, ε, να πούμε και λίγα εδώ γιατί θα πούμε σήμερα, Επίσης, είμαστε λίγο πιο χαλαρά βέβαια. Έχουμε νέα... Σε τίτλους. Σε τίτλους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα web-διοποιησία και ακετά γνωστοί. Ναι. Λέων. Ε, ε, θα σχόλια για διασκέδαση που αφορούν την ίση του Και, και θέμα συζήτηση που ακόμα δεν έχει επιφασιστεί, θα βγει καιρό. Είμαστε πολύ χαλαροί σήμερα και δεν έχουμε κάνει προγρασία ιδιαίτερη. Οπότε... Ε, στο δρόμο του podcast θα βρούμε τι θα πούμε. Ωραία. Ε, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε διλά διλά και παρεμβάλουμε πάλι αν θέλουμε κι άλλα Α, σχόλια, χαλαρότητες. Δεν ξεχάσουμε να πούμε ναι. ότι στο τέλος θα υπάρχουν διάφορες ID's για να μπορέσει ο άλλος να ακούσει... Για να έχει διεφαίον να το ακούσει μέχρι Μέχρις. το τέλος. Μεχρι το μεχρι το Αυτό. Και τώρα ήταν ναι, του επεισοδίου σε τίτλους Εξαφανισμένο είδος χορμαδιάς ξαναφυτρώνει από σπόρο 2.000 ετών στην Ιερουσαλήμ. Το μοναδικό αυτό φυτό βαφτίστηκε με Η απόρριψη από την Ιρλανδία μέσω δημοψηφίσματος της μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει προβληματισμό και αντιδράσεις. Την επιθανά λάμψη ενός άστρου κατέγραψαν για πρώτη φορά οι αστρονόμοι δηλαδή λίγο πριν το Supernova. Ένα πληστές άρπαξαν δύο έργα του Pablo Πικάσο ε, και άλλα δύο Βραζιλιάνων ζωγράφων από την πινακοθήκη του Σάο Πάολο. Οι Αυστρία και οι καλλιτέχνες της θυμούνται φέτος το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Ναυπλίου που ξεκινά την 5η 19 Ιουνίου. Ναι, τελικά βρήκαμε και θα συζητήσουμε Μετά από ε, μία βαθύτερη ανάλυση του τι πρέπει να συζητηθεί έτσι; πάνω να καταλήξαμε σε ένα επίκαιρο σχετικά θέμα, πιστεύω Τουλάχιστον είναι καλοκαίρι Ναι, και έχει να κάνει με, με διακοπές Δεν θέσουν το γενικότερο προβληματισμό του πώς επιλέγει κάποιος ή τουλάχιστον εμείς αν θέλεις ε, το και τόπο διακοπών ε, και κάποιους προβληματισμούς που κατά καιρός ακούμε στην πόλη από γνωστούς και φίλους σχετικά με το εάν ε, όντως πρέπει να φύγει για να περάσεις καλά και να πας κάπου αλλού ή αν μπορείς να το καταφέρεις αυτό και μέσα στην πόλη με ξεκούραση ή οτιδήποτε mm -hmm. και ενδεχομένως μπορούμε με βάση τα δικά μας πλάνα που θα τα παραθέσουμε τουλάχιστον που έχουν τώρα σε ένα πολύ αφηρημένο επίπεδο να, να δώσουμε παιδί μου και 2-3 Μερικές μόνο με τις κατηγορίες και τους τρόπους που μπορεί κάποιος να θέλει να οργανώσει τις διακοπές του. Όσο άμα μείνουμε στα δεδομένα που ισχύουν για την Ελλάδα, ας πάμε στο εξωτερικό δηλαδή. Ε, καλά. Τι ναι, κάνουν οι ναι. ξένες διακοπές τους. Ναι, ναι. Μου με το που μένεις, ξέρω εγώ Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κάποια άλλη που κάποιο νησί οτιδήποτε, ναι. αλλάζει και ο... η φιλοσοφία των διακοπών. Ναι, είναι ένα κριτήριο. Κατά τη γνώμη μου παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Όπως δηλαδή... Ξεκινάει η οικονομική κατάσταση αυτής που είναι αυτής η στιγμής. Δηλαδή αν σε κάποιον πέσουν κάποια λεφτά που δεν τα περίμενε. Εντάξει, ή... Λέει θα κάνω κάτι που δεν μπορούσε να το κάνω μέχρι τώρα. Για, πολλά, για να το δοκιμάσω, το έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου. Και λέει, δηλαδή, θα πάω διακοπές αυτή τη φορά στην Ιταλία, στο εξωτερικό α πούμε. Να mm -hmm. δω πώς είναι και εκεί τα πράγματα. Αλλά συνήθως ο Έλληνας, έχω την αίσθηση ότι ο Μέσος Έλληνας δηλαδή θα φύγει μέσα στην Ελλάδα. Κάπου και ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση... Θα πάει σε κάποιο κοσμοπολιτικό μέρος αν είναι αυξημένη για να το δοκιμάσει πως είναι ή για να διασκεδάσει πολύ. Αν και εγώ προσωπικά αν με ρωτάς διαφωνώ με την άποψη αυτή. Ναι, ναι, ναι. Είναι υποκειμενικό μένα, αλλά το λέω. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να γίνει όσο μεγαλύτερος σταματάς γίνεται για να μπορέσεις να διασκεδάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου προσωπική. Οπότε, πιστεύω ότι όντως ισχύει αυτό που λες... βέβαια, παρένθεση. Το ότι είναι κοσμοπολιτικό δεν σημαίνει ότι έχει και σάματα. Εντάξει, εγώ το λέω με την έννοια ναι. ότι θα πάει να βρει το μέρος το οποίο έχει τα 70 clubs Ditedly, και είναι... τα 32 που ζουν πούμε. Αυτό είναι άλλο τέτοιο. Γιατί θέλει ας πούμε, να το κάνει αυτό το πράγμα το βράδυ, δηλαδή, να βγαίνει η μόνιμη ενώ το βράδυ έξω. Εντάξει, αυτό είναι... Και δεν το λέω ότι είναι λάθος. Κάποιος μπορεί έχει κάποιο μέρος που είναι πολιτικό χωρίς να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, όχι, συμφωνώ. να τα έχει, αλλά μην τα λέει Απλά με τον δεν το λέω ότι το θεωρώ λάθος, απλά η μέρη η φιλοσοφία διαφορετική αυτό. Ωραία. Οπότε και το τοπικό πιστεύω παίζει η ρόλο που λες, δηλαδή και είναι και γνωστό και ως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι περισσότεροι λένε ότι αφ' θα χαλκιδικοί γιατί είναι δίπλα και μπορούμε και σε μια ώρα να είμαστε εκεί α πούμε και να ξαναγυρίζουμε το ίδιο βράδυ, ναι. που είναι ένα κίνητρο εδώ πέρα. τα λέμε. Εκτός ότι είναι κοντά σου, ναι και εντάξει. Είναι σχετικά καλό μέρος ο δύο που παίζεις, εντάξει δεν μπορείς να πεις, δηλαδή μπορείς να βρεις παραλίες, ναι. αν και πολλά ακούγ γιατί όμως χαλάσει παραλίες και τι να συμφωνήσουν οι μέροι ε, Το πρώτο πόδι που είναι του κόσμου πολιτικού που λέγανε Αν μην το λες, μην το λες Αν πας στο δεύτερο πόδι ειδικά προς τα κάτω Όχι στις αρχές αρχές που ναι, εκεί τώρα. έχει και το κόσμο και με αυξημένο το του κλπ Εκεί έχει κάποιες παλίες που είναι φουβερές και με λιγότερο σχετικά κόσμο και είναι δείχντας Εμένα ε, ε, ε, η άποψη μου είναι ότι και στο πρώτο πόδι ακόμα, αν στα πολύ μεγάλα χωριά, Καλυθέα και το να πει το άλλο, σε όλα τα άλλα, αν πας και δεν θέλεις να είσαι στο beach bar μέσα, μπορείς να βρεις μια παραλία <συμπανίσαι> που να είναι <συμπανίσαι> καθαρή, έρημη, μόνος σου, να είσαι είμαι <συμπανίσαι> λίγο <συμπανίσαι> <ποσμπανίσαι> με λίγο κόσμο. το beach bar να πας, όλοι στο beach bar. Οπότε, λίγο κόσμο. <συμπανίσαι> ναι, δηλαδή, θα σε ότι και Μπορεί. Αλλά εκεί πέρα θέλει η απόβαση. Δηλαδή να πεις ότι μπορείς να προωθήσεις και 20 λεπτά και μετά να το κάνω αυτό πίσω για να βρει το άμαξι μου. Mm. Δεν μπορώ να φτάσουμε το άμαξι πάνω στο χώμα και να μπουν στη θάλασσα, α πούμε, που θέλουν οι περισσότεροι. Ναι. Mm. Αυτό το κάνεις έξω από το πισπάρ και παίρνει το μπισπάρ μετά. Δηλαδή, άμα θέλουμε να έχουμε κάτι καλό, ε, να έχουμε τη διάθεση να το κυνηγήσουμε, έτσι. Μην είμαστε τεμπέληδες. Λοιπόν οπότε συμφωνούμε και οι δύο ότι κριτήρια επιλογής του τόπου και τύπου διακοπών έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση, την τωρινή Η οικονομική κατάσταση σίγουρα Και παίζει μεγάλο όλο και το πόσο χρόνο έχει άλλους διαθέσιμους Παραμένως ναι, ναι, έχει τρεις μέσα άδεια, έδια ναι, παράγειγες ναι, στην εγώ... Κρήτη, ξέρω εγώ Εξετάται, εκτός άμα είναι από το δίπλα νησί, ξέρω Εντάξει, άμα είναι από το δίπλα νησί, εσύ από α ναι. πούμε μια πόλη. Τη της ποιοτικής Ελλάδας ώρας βέβαια ε, Λαξαμείστη... δεν οργανώνεις το ταξίδι για τρεις μέσα, εννοείται ε, δεν οργανώνεις το ταξίδι της μέσας πας κάπου και κοντά στην κοντινή παραλία ή σε κάπου αλλού α πούμε στο βουνό ήπουδήποτε σίγουρα έχει να κάνει μεθάει υπάρχει και αυτό το διήρημα θάλασσα ή βουνό ναι αυτό εντάξει εμείς καλωτή... λίγο πολύ εμείς στη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ δεν, το... <συνίδε> δεν είναι διήρημα για εμάς γιατί όλοι πάμε στη Σφυραλκή Δική έτσι πως είμαστε εντάξει αλλά γενικότερα υπάρχει αυτή η σε καπου αλλου α πουμε στο βουνο οπουδήποτε. σιγουρα εχει να κανει μεθαει υπαρχει και αυτο το διηρημα θαλασσα η βουνο ναι αυτο ενταξει εμεις λιγο πολυ εμεις στη θεσσαλονικη τοσο πολυ δεν ειναι διηρημα για εμας γιατι ολοι παμε στη σφυραλκη δικη ετσι πως ειμαστε ενταξει αλλα γενικοτερα υπαρχει αυτη η σκεψη ναι, συμφωνώ. Ενώς παντρες λοιπόν, θείας με να περισσότερο το λογική βουνό ότι να έχω συνδυάσει με χειμώνα. Με χειμώνα. Ε, ναι, ναι, να έχεις και κάποιο γνωστό που έχει ένα σπίτι, κάπου σε κάποιο χωριό, που όταν μπορείς να πας να μείνει α πούμε με χιόνια ή με τίποτα τέτοιο, πούμε, για να το νιώσει κιόλας, ότι άπηγα τι ακόμα πει. Είναι και αυτό το δίλημα πάντως. Δηλαδή... Και αυτό μπορεί να... Μπορεί κάποια οικογένεια να πει, α πούμε τόσο χρόνοι πάμε στη θάλασσα, θες πάμε σε βουνό, να δουν που σύμου. Παίζει κι αυτό, δηλαδή, πιστεύω. Είσαι λεπτό. Σε τουριστικά μέρη, ακόμη και σε βουνά, τώρα το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχουν κόσμο. Ξέρω σίγουρα ότι βρίσκεις πολύ καλύτερες τιμές. Κάλα τιμές, τις Μα Μάλλον γιατί δεν έχει πολύ κίνηση, ναι. οπότε επέχουνε τιμές και να αυξήσουν το τουρισμό. Ε... Επίσης το τι προσφέρουν, δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν μέρη, τα οποία έχει πρόγραμμα, δηλαδή πας εκεί πέρα και μπορείς να κάνεις διάφορες δραστηριότητες που της προσφέρει το ήδη το χωριό α πούμε. Έχει και οργανωμένα, ας πούμε, πακέτα. Το οποίο περιλαμβάνουν και αυτήν την αθλητική... και συλλογήσεις ναι, και τέτοια... Ξέρετε... Είναι οργανωμένο, α... είναι πολύ... ...και είναι... Λε... επίσης είναι πολύ της μόδας... Να... <σχελίσμα> της μόδας, πάντως το αυτό... Όταν έχει κάποιο χωριό, είναι τοπικό αθλητικό που γίνεται το καλοκαίρι... ...σου γιορτεί α πούμε... ...μηλόπιτας. Για βουνά και τέτοια. Όπου ξέρεις ότι γίνεται σε εκείνο το χωριό... ...ε συγκεκριμένη τη μέρα... ...και έχει πολύ κόσμο που θα πάει έστω τη μία μέρα... για να το δειρε, παιδί μου, ξέρω αν είσαι μάδες, εσείς κλείσατε λίγο πριν και έχεις και το σπίτι σου όλο τον καιρό που διαρκεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ προσωπικά θα το συνδυάζα άμα ήταν για βουνό με κάτι τέτοιο, δηλαδή να πάω εδώ και κάτι. Ε, αυτό δεν πρέπει να τα ξέρεις, πότε είναι, πού και τα λοιπά. Γιατί ας πούμε, Εγώ σκέφτομαι το εξής, ωραία, όταν πας στη θάλασσα, σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος δηλαδή, λέει ο άλλος... εντάξει, θα πηγαίνω μία ή δύο φορές τη μέρα για μπάνιο, πρωί και απόγευμα συνήθως, ανάλογα με το πώς δραζεις τον χρόνο σου. Αν είσαι πολύ φαν, της τάδας Γι' αυτό το πράγμα μόνο σου τρώει τη μισή μέρα. Οπότε περνάει η μέρα έτσι ξέρω εγώ. Ένα ναι, λίγο να νιώθεις, ένα να πας να, να πιεις τάδες. Στο γνώρι πώς περνάς α πούμε το όλη τη μέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις α πούμε θα πάει για να ρίξει δύο φορές. Ε, εντάξει δεν είναι. Ε, όχι στο γνώρι, κάνεις τη βόρεια σε μονοπάτια κτλ. Αμα ξέρεις. Ε, και να νιώθεις να καθίσεις και να και να κάνεις το δάσο κτλ. Εξεις όμως έχει γραφικές εκκλησίες στο γονείς Ναι, δηλαδή αυτός είναι δυνατός. Τυρίζει στο τι θα δεις. Τι θα δεις. Πίσω. Δηλαδή να... μπορείς να ξέρεις ότι υπάρχουν τα 5 κλειζάκια, θα επισκεφθείς και τα 5 Εντάξεις, στη <σχ> <πέρα, σχ> θάλασσα έχεις την ευκολία και τίποτα να μην έχει να δει. θα πας την παραιλή και την πέσεις, θα Να διαβάζεις το βιβλίο, πέσαι, θα ακούς τη μουσική σου, θα κάνεις τη πουτιά. Το οποίο όταν τα λέμε όλα όσα δεν περιλαμβάνουν θάλασσα, πρέπεις να τα στο βουνό έτσι. Να διαβάζεις το βιβλίο ή να την πέσει ή να πι Απλά ξέρει στη θάλασσα θα πάω εκεί και η παραλία είναι εκεί και βρίσκω. Ναι. Ναι, στο βουνό παιχνιδιά που θα ρίχνω μέρος, στο παγκάκι. Και να να μην έχει χόρτα ψηλά να σε ζωρίζουν και Άλλο. Δηλαδή α πούμε στη είναι ένα ξέρω μέσον. Α ήσουνε στο βουνό, πας, το και από ότι θα κάνω αυτά τα πέντε πράγματα που τα έχω ψάξει και τα έχω ότι υπάρχουν. Ξέρω, θα πάω Αυτό Εντάξει, έχει και μερικούς οι οποίοι απλά πάνε για να εξερευνήσουν το μέρος, δηλαδή ανεβαίνουν το βουνό και κοιτάνε, είναι και λίγο γνώνο σε τι λουλούδια και τι βλάστηση και τα κοιτάνε κοιτά, κοιτά και αυτά Επίσης πως φαίνεται η λογική του, του road trip Το road trip ε, είναι καλή φάση Επίσης μπορεί το road trip έχω ε, ένα αυτοκίνητο όμως Ε πως γίνεται αυτό. Ή με τα πόδια, στους... ή Ά, με ποδήλατο, ή με πόδια πούμε, και κάνεις αυτό το stop όπου... Όχι, αυτό φουράζεις. πιστεύω ότι, είναι, ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα για το stop. Με ποδήλατα πάλι δεν μπορείς να το κάνεις αρκετά μεγάλο, δηλαδή με το max είναι Δεν ξεκινήσεις πόδο με ποδήλατο. Ας πούμε ότι πας με κάποιο τρόπο μέχρι ένα μέρος... Και μετανικιάζεις. Μελοφορείς με οτιδήποτε και μετά παίρνεις από εκεί, η μπορεί να το έχεις και μαζί σου. Το folding που είχαμε πει πριν. Ε, το folder ναι. ε, Λοιπόν, ή και Ας πω. Yeah. Εγώ θα προτιμούσα... Ας πω προσωπικά κάτι μου τι θα μου άρεσε. Ε, ήταν δηλαδή. το για 5-6 μέρες που μου κάνεις το μέσο γεια και τα Ας πω εγώ τι θα μου άρεσε. Για εξωτερικό. Άμα το, κανονι... το ήταν κανονιστή. Θα μου άρεσε road trip με αυτοκίνητο. Κάτσε mm. βεβαίω με μια διαδρομή την οποία την έχουμε... Ε, ...προφανώς την και ξέρει και τι θα κάνεις. Είτε Είσαι... πάμε μέχρι ένα σημείο με κάποιο τρόπο τρένο κλπ. Εδώ μπορούμε να πούμε μετά και την ιδέα του Interrail που υπάρχει Ωραία. Αυτό με την δεν ξέρω καθόλου yeah. Αλλά και πάλι και ο όλα μεγάζουμε να το χρησιμοποιήσεις απλά θα πληρώσεις παραπάνω, λογικά tá, λοιπόν, Δηλαδή υπάρχεις γιατί... τι φαντάζομαι ε, για όλους ναι. ε, Το ε, κλασικό τρένο παίρνεις απλά, ε, απλά, ε, απλά ε, στην κάρτα που σου βιτρεύει άπειρες διαδρομές ε, 26, οτιδήποτε του Ωραία, λοιπόν για μένα θα μου άρεσε είτε να πάρουμε με κάποιο τρόπο κάπου και ξεκινήσεις από εκεί και να πούμε ότι αυτές οι τρεις-τέσσερις τοποθεσίες, να το πω, είναι σχετικές με το theme που θέλουμε να δούμε οπότε θα εξερευνήσουμε αυτά τα 4 μέρη με αυτοκίνητο νοικιάζεις ένα από εκεί πέρα, από όπου μπορείς και έχεις τρι, ένα τριήμερος και γυρνάς mm -hmm. Αυτά είναι μια λογική Η άλλη λογική είναι να ξεκινήσεις από εδώ και να πεις α, θα πάω στη γειτονιά μου ή θα ξεκινήσω από εδώ τώρα να πάω κάπου ε, Ενδεχομένως και εντός Ελλάδος θα μπορούσε να γίνει αυτό δηλαδή να πεις ότι α, θέλω να πάω εδώ, μερικές υπηρετικές περιοχές όχι βουνά, τεράστια ξέρω. Χαμηλές ψωμιτρικά, αλλά Είναι αυτές τις πέντε πόλεις. Οπότε και να περιλάβεις, πούμε, ένα-δυο διαμερίσματα. Μακεδονία και Θράκη, η Μακεδονία και η Ήπειρο, Ήπειρο, ναι. Που έχει αρκετά μέρη να πας να δεις, Και υπάρχει η λογική του μετά του να πεις ότι θα βρω ένα ταξίδι που να τη συνδυάζει. Δηλαδή, πούμε, μια, μια διάσταση που είχα με κάτι που ήθελα πάντοτε να μπορέσω να το κάνω να φύγω στην Βόρεια Βρετανία με κάποιο τρόπο και μετά από εκεί πέρα να με αμάξι νοικεσμένο ήτιδήποτε να ξερνήσω Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία Αυτό βεβαίως έλεγε πολλές μέρες Ουαλία είναι νότια ναι, ε, λέω φτάνεις στο, στο βόρειο για να δεις τη Σκωτία και η Ελλανδία και μετά με κάποιο τρόπο πας και ολέκτης γυρνάζει λίγο αυτό. Άκους να πας με πλάνο μέχρι κάπου εκεί. Απλά είναι τρεις, τα τρία μέρη της Βρετανίας που θα ήθελα να δώσω. Μία Αγγλία δεν με διαφέρει καθόλου. Δεν, δεν με απασχολεί καθόλου σαν πόλη και σαν, σαν χώρα, δηλαδή και σαν τμήμα της γενικότερης Βρετανίας. Που θα ήθελα με κάποιο τρόπο να φτάσουμε στη Βόρεια Ιταλία ναι. και, και, πάμε με... Με ε? και πάμε στην Νότια Μεταπόλυ <laughs> <εμάς πλέπετε, laughs> <πλέπετε. laughs> Αυστρία, Ελβετία, ναι. Σλοβενία Ε, που είναι κοντά ναι, ε... Είναι και Όχι στην Ιταλία και τα υγιείο Ε, ναι, ωραία. Και πας να βάλεις το πρόγραμμα από μία πόλη τουλάχιστον από το κάθε μέρους να κάτσεις. Ναι. Οπότε ξοδεύεις τέσσερις μέρες. Σου βγαίνει σχετικά φτηνά πιστεύω. Έξει, το αυτοκίνητο που θα δεν είναι και λίγο έξω. Ε, τάξει, είμα, είσαι τρία άτομα όμως και πάει ε, δια τρία ή τέσσερα και πας Πιστεύω ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει, δεν θα βγει πάρα πολύ. Τζιλκή θα είναι πιο φθηνό από το να πα σε μια πόλη και μετά με να πα στην άλλη και στην άλλη, στην άλλη φαντάζομαι. Εντάξει και είναι και πιο εύκολο στο πούμε, και το πούμε ότι φεύγεις οπτιοαθές, κάνεις ο οπτιοαθές. Φεύγεις οπτιοαθές, τα χρειάζεται δεν ρολίσεις με τα ωράρια βασικά. Ναι. Δεν πας ότι μια πόλη δεν αυτό που περίμενες, λες εντάξει φεύγω πριν. Θα φεύγω. Θα πάω Και, και βάζω μια άλλη πόλη σε αυτό εκείνη στιγμή. Σε αυτό έχει το καλό τύπο. Δεν ξέρω θα φύγω από εδώ πούμε, θα πάω στην Αθήνα για παράδειγμα. Μπορείς να δεις yeah. και τέτοιες πόλεις ενδιάμεσες που θα περάσουν. Σταματάς, παιδιά μου μία ώρα. Ε, μία ώρα και πίστε ένα καφέ. Αυτό. Και α Ή ξέρω ότι στο μέρος του οποίο περνάς υπάρχει ένα πράγμα που θες να το δεις. Σταματάς 10 mm -hmm. και το δουλέψεις, φεύγεις. Έτσι έγινε, α πούμε, όταν είχαμε πάει προς την Κοζάνη που το ηρεκτρικό εργοστάσιο. Mm -hmm. Όταν... Κάτι το οποίο δεν το ήξερα ότι υπάρχει εκεί πέρα. Μας το είπαν οι τοπικοί ρε παιδί μου από το πόλι στην οποία είχαμε καθίσει. Εγώ ότι υπάρχει, εντάξεις ότι... Και εμένα πάεις ναι, και Ναι, είναι ελεύθερης κανονικά. Οπότε λέμε και δεν το δοκιμάζουμε. Λοιπόν, το βρήκαμε εκείνη τη στιγμή. Πήγαμε και μας έκανε 2, δηλαδή το λίγο. Ναι, 2, Μας όλο το από μέσα, και πήγαμε και μας λένε Τι γίνεται, τι, τι κάνεις. Βασικά εντάξει, αυτό έχει είσοδο, στην είσοδο μας λέει «Τι, τι, τι αξενάεις, όμως λέμε ναι. Λέει ωραία, πάτε ξέρω και κάνει νερό, γιατί εντάξει, όταν έχει ήδη το εγώ, το έχετε μαζί μας. Προσφορά από το ειδικού, εγώ στάζω... εγώ Και <στονίκομαι> λέμε <λέει. στονίκομαι> στα παιδιά, μου θα τάδε, τάδε, και το πει εγώ <εβδοσίως> παιδί ότι το άμας άτομα θα ξένε Πού θα ξενήσουν στο ούτε όχι εδώ ναι, πέρα, έχουμε, τρατίον, το Και ένα αυτοί πέρα αλλά υπόλοιπη που το παιδί είπε βέβαια επειδή το παιδί τα νεύχεις κάνουν πέρα Εγώ να περνάζει να κάτι, ήμασταν και ναι οπότε σου λέει εντάξει δεν θα είναι ας πούμε Ναι και ό,τι μετά θέλετε άλλο επιπλέον να σας δείξουμε αυτά που σας λέμε μπορείτε να μας το πείτε. Mm. Και μας πήγαν και κάτω εκεί πέρα που είναι το βουνός καμένος και το βλέπεις ας πούμε, το καμένον και τρέχει το νερό και όλα αυτά. Ε, πολύ αμάτα πράγματα, πολύ εντάξεις δεν τα ξέχασα να δείχνω εγώς και δέντρο γούσταρα ας το πούμε. Δηλαδή από, από, όλη το, από όλη την εκδρομή το θυμάμαι από τα καλύτερα κομμάτια αυτό. Και πήγαμε και εδώ και σε τουριστικά μέρη και το ένα και στο άλλο την πούμε σε καφετές και σε δεδέντες δεν δε, δε, δε μου έμεινε τίποτα από αυτό. Αυτό όμως σημείο. Για εδώ κάτι που δεν ήξερα ότι υπήρχε εκεί και που μου είπε και την ιστορία ότι με ποια άλλα α... η συνεργάζεται, πώς κάνω το νερό να κοιλάει και mm -hmm. το κόβουν και το στέλνουν κάπου αλλού. Το φράγμα ,πως έχει <σκοπό selected. Είμα σκοπό> που σε ιστορία... Αυτό δεν συνδεφέρει και λιγάκι όμως, γιατί πάει ο άλλος <σκοπό> που εντάξει μην έσπωσε. Ένας πάει ο άλλος που που είναι εντροειλεκτρική και θα πει δεν πάω. Όταν το ακούσει Ναι, πας ότι πάνω μαζί α πούμε και εγώ δεν ενδιαφέρουν. Τι εντάξει πάμε, θα το δούμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι α Ναι, okay. λέει, λέει, λέει, το, ναι σίγουρα δεν είμαι. Δεν είμαι ούτε α πούμες. Εμένα ας πούμε, πολύ κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, πάρα πολύ. και στο του Discovery <laughs> και... Στην και μαθαίνεις του. και λίγο τι γίνεται μέσα στη χώρα σου, έτσι. Δηλαδή... Ναι, δεν το, το ήξερα εγώ ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Και ότι με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση αρδεύουν ολόκληρη την περιοχή. Και να πεις τα όλα είναι πολύ σημαντική γνώση πιστεύω εγώ mm. που δεν συνεχίζονται στο σχολείο, ούτε ποθαίνα ξέρω εγώ πρέπει να πρέπει, πρέπει να το δεις μόνος για να το... Αυτό ας πούμε είναι ένα παράδειγμα αυτού του πράγματος Τώρα λίγο κλίμα Αλλάξει. πάμε σε πιο τροπικό <laughs> Ευχαριστώ ως έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα το καλοκαίρι. Ναι. Βλέπεις όλοι <σφυσίλυν> στη Θεσσαλονίκη, α πούμε, γιατί από εδώ πέρα ξέρουμε. Βλέπεις ναι. όλοι πάνε Θεσσαλονίκοι όπως είναι οι οπουδήποτε, ξέρω εγώ κατωΐνες προς το άλλο κλπ. Και παίρνουν ναι, στην πόλη, αδειάζει η πόλη, ο κατοίκης ή μεν οι τουρίστες επειδή μου κάτι Κινέσοι και κάτι... Οι οποίοι όμως πότε είναι αλήθεια είναι η χαρά τους, αυτό, έτσι. Γιατί όταν είναι άγρια η πόλη, είναι περισσότεροι. Βλέπουν αυτά που θέλουν ακριβώς. Ε, βέβαια το περπατάς το δρόμο τώρα και βλέπεις κατά καιρούς διάφορα μπουλούκια του το Και από πού πριν, Από εγώ... πιο πριν. Από πιο πριν. από... πριν από τώρα τώρα, όχι τόσο. Τώρα με στην Ελλάδα θα πας κανένα νησί. Τι θα να κάνω εγώ από Απρίλιο έχω διτουρίσει εδώ πέρα. Αυτό Μάρτιο, Απρίλιο, Και Και μεγάλα αυτό θα θα Συνολική θα Λίκ τα κάτεις να ανήξεις θηνοπρο. Πουτάξτε τώρα που μύσατε το δίκαιο, εγώ ο άνεμος τουρίστας δεν θα έφomos καλκηδική της Ελλάδας, δηλαδή θα, θα πάγες στη Σικελία της Ελλάδας. Γιατί, εντάξει, Λες, εντάξει, επειδή ταξλεύεις επιτέλους θα πιστεύεις. πάω να βρω θάλασσα, ε, εντάξει, είναι η τέφρη μισμένα ελληνική σκιά. Δηλαδή, ναι, γιατί επιδίνει επιμισμένο, ναι. αλλά σκληκική, επειδή να βεις τι απόψη πάπυς θάλασσες, πάλι παραλίες για μπάνιο. Οχι, λέω να βláρεις επιτέλους. Για παράδειγμα, το παίρνω λεωσέ, εγώ ήθελα να πάω στη Ιλανδία. Και άμα μερδίστραπούθα πάς, θα σου πω το cork. Γιατί αυτοί ήθελα να πάω. Αλλά δεν ξέρω τα τρία ε, ασήματα χωριά ναι, είναι άμα δεν έχει το πολύ κορυφαίο πράγμα που μπορώ να δω εκεί πέρα. Γιατί εντάξει το κόρξερο αυτό θα πετύχω τυχαία στην τηλεόραση. Βλέπεις mm. κάποιος ντοκιμαντέρ. Mm. Αν μπει στη θα σου πω θα πάω στον παθ. Που ξέρω ότι έχει τα νερά που τρέχουν και όλα αυτά. Και ότι είναι ένα πράγμα κάπως ενδιαφέρον. Δεν ξέρω όμως αν το χωριό... Μύτσος δεν έχει την παλιότερη εκκλησία που μπορώ να πάω να δω που είναι φτιαγμένη με κελτικά πρώτη φορά και με ενδιαφέρει. Ναι. Με καταλαβαίνεις λοιπόνς το παιδί. Πάμε και το ίσιο θα πει, Α, θα πάω στη Τρίτη ας πούμε. Mm. Και δεν θα πει, θα πάω στην Αθήνα. Ναι αυτό λέω, παρόλο που μπορεί το άλλο να είναι καλύτερο Ναι, αλλά και να είναι πιο εξαπλωτής. Αλλά, αλλά πιο... ε... ε, παραδόξως έχει πολύ τουρισμός η Αθήνα. Ε, αλλά όχι τόσο από ξένους. Έχει και από ξένους πολλούς. Ξέρω πώς σκέφτεται πραγματικά. σως να το βλέπουν και ότι Α, εκεί θα μας βγει πιο φθηνά. Τις ε, είναι πιο φθηνά γιατί έχει με λεωφορεία κτλ Προβαίνω μέσα δεν έχει σκεφτεί ο αεροπλάνο και... Ναι, και... σως να έχει κοιτάξεις και τάσης ότι στα νησιά... Ξεκινάει η επιθυμία σας, κάνεις ναι, η επιθυμίας φαντάζομαι. Ε, σίγουρα, σίγουρα. σίγουρα. Ε, ναι, βέβαια, μόνο η μετακίνηση εκεί είναι πολύ πιο εύκολη, φαντάζομαι αυτό. Και είναι και το άλλο, ότι πιστεύω, πιστεύω ότι έχει επικρατήσει και ένα τέτοιο από νέους που έρχονται κυρίως, ότι ας πάμε και τα σπάμε και ξέρω εγώ. οπότε τους λέω, άνθρωποι, δεν θα βρω ισχύε. Θες ένα μέρος όπως η ίδος, πούμε, ε, ε, θα θα θα ή ο α πούμε, που θα βρεις Εντάξει κύριε μους, φαντάζομαι να Φαντάζομαι δω. Ναι, απ απλά σίγουρας στην Αλκυδική επειδή είμαι πολλά χρόνια εκεί πέρας και στο πρώτο πόδι που βλέπω έχει πάρα πολύ τουρισμό. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχονται οι δυο 3 που το ξέρουν και από παλιότερα... και από παλιότερα έχει πάρα πολύ τουρισμό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχε ούτε σπίτια ούτε τίποτα, το 92 ξέρω εγώ, 93 που πηγαίναμε εκεί είναι καρπού, ήταν όλοι παραλία άδεια, έβλεπες πιο πολλούς τουρίς παρά εκεί πέρα. Ποια είναι η γνώμη σου για τους τοίστες που σε σταματάνε στο δρόμο για να τους βγάλεις φωτογραφεία? Ε, δεν με πειράζει να τους βγάλω καθόλου. Ε, Αλλά η γνώμη μου είναι ότι, ότι ρισκάρουν ψήκτη με φάση. Ε, ε, όχι, ε, δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, κάτω τώρα μακρύνω από, από τη σύνθεση κόσμου που βλέπω σε αυτά τα μέρη, ρισκάρεις πολύ. Και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο σε... Ναι, ε, εντάξει, κοίταξε, είναι λογικό ωραία. και εσύ πας σε, σε μια πολυτεξωτικό και θες να βγεις μια φωτογραφία με αυτόν που είσαι μαζί Δηλαδή ακόμα και 4 άτομα να πάμε, ε, δεν θες να βγεις και μια φωτογραφία και οι τέσσερις μαζί ε, Αντί να βάλει να του στηρίξεις το και να βάλεις το αυτόματο σε 3 δευτερόλεπτα εντάξει, είναι πιο καλά να πεις τον άλλον, Και Θέλω, είναι πόσο να τον εμπιστέρεσαι Ε, εντάξει από τους 20 βλέπεις ποια μου φάτσα σου και... Ναι αυτό είναι το μου Και στην τελική είσαι αν κάνει καμία να τον τρέξεις, να τον προλάβεις. Έχεις κάνει καμία κλίση, έχεις κάνει Δεν έχω Έχεις κάνει καμία κλίση που ζητά να θεωρώ λάθος αυτό Όχι δεν είναι αυτό, έχει Είσαι βλέπω το εισαι πάω κοντά κοντά, Δηθέρω σε ένα μέσο να βγω τρεις φωτογραφίες εγώ και να βάλω και τρία σημεία που μου άρεσαν και να είναι balanced κάπως ας πούμε mm. Το πράγμα mm. Το θέμα είναι ε, αν για μένα ένα μεγάλο ζήτημα είναι όπως σε φάση διλήμματος βουνό-θάλασσα το αν θα πας για διασκέδαση που λέμε κουραστική mm. ή για ηρεμία κάπου και τα έχω και τα δύο στη ζωή μου. Κουραστική, η διασκέραση είναι ισχυντικό, έχει πολλές μορφές. <μήνες> δηλαδή, πάλι... πάω και βγαίνω όλη τη μέρα και κουράζουμε. Αν και <μήνες> τέτοιο πάω όλη τη μέρα και γίνω μνημεία και τοπία και δεν ξέρω εγώ τι και πάλι κουράζουμε. Δεν ε, πειράζει, εγώ το βάζω το ίδιο αυτά όλα. Δηλαδή, ο λέω κουραστική, <μήνες> υπάρχει η λογική, πάω για να ξεδώσω, που σημαίνει πολλά πράγματα. Βγαίνω αργά το βράδυ και ξεκιν Παίζω στην παραλία, συνέχεια beach volley και ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Γιατί θέλω να αθληθώ και ρακέτες, ας πούμε. Ε, όπως είπες, γυρνάω με τα πόδια όλη τη γύρω περιοχή και βλέπω όλα τα μνημεία και όλα τα πράγματα που έχει να μου δείξει. Ε, κάνω μια πεζοπορία στο βουνό. Κύριε, μεντα, και για εμένα πας για κοπές, όσο πολύ για να αλλάξεις παραστάσεις και να κάνεις για λίγο καιρό κάτι διαφορετικό αυτό. Μπορεί να πάω κάπου, δεν έπαπαπα απλά να κάθουμε και να πιω καφέ και να κάνω μπάνιο και να ναι. κοιμάμε. Αλλά δηλαδή, δεν πας δεκοπές, μπορείς να είναι κουρασμένος του, αλλά κουρασμένος δεν είναι σωματικές. Άμα είσαι κουρασμένος σωματικά ένα βράδυ, 12, 10, και μυθίζει να βγάλει λίγο δεκόρυφα ή εξωφρενικά. Ναι, τάξε, είναι σίγουρο. Ή κοιμάσαι δύο μέρες. Υπάρχει πολύ για να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ωστόσο εγώ έχω υπάρξει affairsς ζωήν που αρκετά ψυχολικά κουρασμένος έτσι όπως λες. Αυτό το να δω πράγματα δεν μου φαν καλό, δηλαδή, οπότε δηλαδή δεν, δεν να, μου έφερε. Δηλαδή, μπορεί να τη έχει και αυτό. Οπότε προτίμησα να κάτσω πέντε μέρες πολύ χαλαρός χαλάρο δηλαδή, όσοι ξέσ... εδώ στην πόλη σε άλλο. Χαλό. Ναι. Δηλαδή α πούμε πα πίγα από την κιδική, έπαιζε το χωριό, πέβαινε μια βόρτα στο πάρκο ή στο γνυμίο που έχει το χωριό με το την πλατεία που λέμε, Καθόμουν μία ώρα και σκεφτόμουν πράγματα για όμω μουσική α πούμε και αυτό πράγμαε χαλάρων ή πήγαινα. Πάνω στο βουνό σε κάποια σημεία μπορείς να καθίσεις λίγο α πούμε, έχει μέρη. Και ναι, πήγα μια ώρα ή είχα και ένα σπαστό καφέ μαζί με έπεινα λίγο, ξέρω ή ένα νερό ή κάτι. Ή ήμουν με φίλους και καθόμασταν και μιλούσαμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Θεωρείς καλή ιδέα σε τέτοια πάνω στο βουνό που έχει, α το πούμε, και παγκάκια και είναι διαμορφωμένος που μπορείς να κάτσεις. Αλλά πάνω στο βουνό, στο μέση του πιθανά, ε, ότι... που είναι διαμορφωμένοι. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί πέρα μηχανές για να καφέ και τα Εκεί πρέπει να υπάρχει η συνδυασία του τύπου ο οποίος ε, θα πει θα πάω εκεί πέρα και επειδή θα ξοδέψως τις 4 ώρες τις μέρες εκεί θα πάρω μαζί μου και φαγητό, ωραία, θα πάρω και φαγητό, κάτι ας πούμε κουλουράκι οτιδήποτε, ή τυρόπιτα ξέρω εγώ, θα πάρω και φραπέ σπαστός, να του κάνω κίνδυνο αν επιτόπου, ό,τι θέλει τέλος πάντων και πύρις και τσίνος και ό,τι θέλει μπορεί να πάρει. Α, το Α, θα το έχει έτοιμο πριν. Ωραία θα το πάρει μαζί του και μετά θα έχει την ευζύνη να το πάρει πίσω, έτσι, μετά το κάνεις yeah, το λοιπόν, Γιατί δεν είναι προφανώς, γιατί βλέπεις τι γίνεται στις παραλίες. Ότι προφανώς πρέπει να το κάνουν αυτό, ναι, ότι δεν γίνεται... και <laughs> χρειάζεται να έχει. <laughs> χρειάζεται να έχει έναν ωραίο τόπο για να κάτσεις. Από το... το οποίο όντως επειδή ο Δήμος ή η κοινότητα τι είναι, να έχει μεριμνήσει. Για να το έχει φωτίσεις Δηλαδή να είναι το μπαρκάκι καθαρό, μην είναι από μια προηγούμενη βροχή, είναι ολχόμα, να πάρεις με έναν άστο αλλά μετά τις τελευταίες 5 βροχές δεν έχει ασχοληθείς κανείς και πάω ε, εγώ, ναι. μπορεί να μην το καθαρίσω εγώ, να μην έχω τη διάθεση. Η χρήμη πας να ξεδώσεις ναι, και να κάνω... Ναι, και, και το θέμα είναι ότι φτάνεις και λες πω ξέρω εγώ τώρα είναι βρώμικο και δεν μπορώ να κάτσω εδώ. Και ξενερώνεις κατά κάποιο τρόπο mm. με το μέρος, γιατί λες, εντάξει αφού έχω το παρκάκι, γιατί να μην το καθαρίσω, ξέρω εγώ. Το ίδιο και με τις παραλίες. Που έχει... α πούμε, πέρα από τα bitch bar, εγώ θα ήθελα να υπάρχουν και ναι, δημόσια τέτοια πράγματα. Mm. Θυμάσαις παλιάς στο Δήμο. Έχει και τώρα. Πλάς, έχει Έχεις καταστάσεις, στο στυλ... ένα ντουζ, μια ένα να αλλάξεις. Αυτά όπως είπε... Okay. Κύριε Σεκάμπεντ, εγώ λέω στη χάρη της παραλίας. Δεν έχω δει πουθενά. Εσύς στην... ε, ε, δεν, δεν ξέρω. ξέρω έχει. Πάω σε... Ψημινιτήλια που έχουμε πάει πέξης και κάθε παραλία ήταν έτσι. Και Όλες. Και κάτι, είναι κάποιος. Όχι, δημόσιος. το δωμάτιάκι δημόσιο, Ακόμα και οι θα είναι κάποιος που τα εκμεταλλεύεται εμπορικά. Ας πούμε και να πληρώσει ναι, το διέξοδο. Ωραία! Την παλιά... Ήρθανε και ομπρέλα που μπορείς να πάρεις μια και να κάτσεις από κάτω. Έτσι, στη μέρα σου πήρε. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστες. Θα ρίξια έχει, αλλά είναι κάποιος εκεί πέρα και τα διαχειρίζεται αυτά. Ε, διχείρι, και πλειώσες. Και κάτι σου. Ναι, αλλά αυτά να είναι δημόσια. Μην τα παίρνει αυτός ο ίδιος. Να τα παίρνει το κράτος το πράγμα. Ή να χρησιμοποιείται από την κοινότητα για το ίδιο μέρος. Για να το κάνουν καλύτερο. Ας πούμε αυτό θα ήθελα. Έχουνε τη μισή παραλία την έχουν πάρει οι ειδικοί στον Biddy Bar Και προγραμμάς πληρώνουν κάποιο ενίκιο γι'αυτό Ναι και πατά. μάλιστα και, και, και τα Ωραία, θα μπορούσε ένα τμήμα να μην κδίνεται σ' αυτούς Και να το εκμεταλλεύεται να, και η κοινότητα, ναι. ας πούμε και, και να μην πληρώνω εγώ που έχω ακούσει το Κραυγαλέο 4 ευρώ για να πάρω τραπέζι Αέρα και μετά αν θέλω παίρνω κάτι. Απλά ξεστιά, το δώσω συνδυό το ίδιο μέρος θα πάουν περισσότερα χρήματα από την νίκη από ό,τι θα παίρνανε από τα Σίγουρα. Νίκη, από τα αλλά έτσι καθένα. δεν είναι εμένα να αυτό το παιχνίδι. Ε, ε, έχω ακούσει το εξής μου. Λέει ο άλλος, ε, δεν πληρώνεις την ομπρέλα, απλά πάρεις κάτι. Ε, καφέ έξω. Παίρνεις δύο καφέ από 4 ευρώ που τον δίνουν, 8. Ε, όχι, δεν θα πάρει το καφέ άλλα 4 ευρώ. Δεν σίγουρα θα πάρει δεν παίρνεις το καφέ άλλο. Στο καλύτερο θέλεις να, να υπάρχει το δημοτικό, το οποίο θα έχει και ένα κελικίο δημοτικό. Ή μια καφετέρια δημοτική, κοινότητας. Ή και όχι. Ναι, Ή και αυτό που ήθελε. Να θες καφέ, πέντε. το κάνεις λέει, πόσο, λέει, ας πούμε, 2 ευρώ έτσι να χρησιμοποιήσεις το χώρο. Δηλαδή με ξαπλώτης και τέτοιο. Και υπάρχει και η καφέτέρια πίσω, αν θες κάτι έξω να αγοράσεις. Το πάνω όμως να έχει μια λογική τιμή πούμε. να έχει ένα καπέλο, ας πούμε. Όσοι νό... ναι έχουν συναντήσει και πολλά ιδιωτικά α... τέτοια ας το πούμε επιχειρήσεις, οι οποίοι σου λένε νι τζάμπα επειδή μου είχε ξαπλώσει ο Μπέλεκ τα κλπ. και άμα θέλεις παίρνεις. Και αυτοί που είναι εντάξει μόνο θα πάρεις. Εντάξει εντάξει κατά, κατά πάση περιπτώσεις θα πάρεις. Έχεις ζέστη, ένα νερό δεν θα το πάρει. Εντάξει εννοώ το λες. Δηλαδή πας ένα μεγάλο νερό και δύο χυμούς γιατί θα πάρει ε, κάτι αυτό. να πιεις κάτι γρόν να... Αυτό που αυτό, αγγιωθείς. Εντάξει, ναι. ένα χειμώνα, ένα καφέ θα τον πάρει. Μου είναι και λογικό, εντάξει. Ακόμα και για το... ...α πούμε... ...επειδή μου οδηγείς στον πιέλα, πούμε, θα, σου, θα πάρω ένα καφέ, α πούμε, για να... Ναι. ...και να σου κανένα. πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή, αν κάποιος είναι τζάμπα όλα, ε, αν δεν πάρεις ένα. τίποτα, θα πω εντάξει, ας πάρω κάτι, παιδί μου. Λοιπόν, και άμα βρεθούν και δύο που δεν πάρουν, ναι, ναι, ναι, ναι εντάξει. Τότε. Και πώς θα κάνεις. Άμα κατασκηνώσει κιόλα. Ε, Συγγυγές λαμές νομίζω ότι το με καλά το θέμα <σχυλίως> Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ενδιαφέρον για τους σοκρατές, βέβαια αυτό ε, όχι φαντάζομαι πως... Αλλά είπαμε να έχει λίγο καλοκαιρινό αέρα Ελπίζω απλά το... να επεκτείνουν την κουβέντη με κάνα σχολείο με κάνα τέτοιο Ε, δεν νομίζω, εντάξει, έχουμε πει κάποιες <σχυλίως> εγώ αυτό, είναι το εύκολο. Εντάξει, πριν και λίγο αποχαιρετιστή το συγκεκριμένο είπαμε, έχουμε mm. να το κάνουμε λίγο πιο καλοκαιρινό και νομίζω ότι Θα βάλω να το κάνει στη μίξη και νερά να τι έχουν πει πουλάκια <laughs> και λέει και το. Ναι, αλλά να βάλει και κάνα και τίποτα άλλο, να θυμίζει και λίγο θάλασσα. Εφέχουν, την ώρα που τρέχουμε. Τα ώρα που τρέχουν και τα κύματα, επειδή μου. Οκ. οκ. Okay. Okay. και τα κέρδισε ακούθηκαν. Και τόσο είναι το κωμάτι που παιχνίδα. Ωραία, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να το αφήσουμε το θέμα αυτό και να πάμε σε κάτι περιττέρω. Οκ. Okay. Ε, μιας που λείπει ο Χρήστος, έτσι σήμερα θα πούμε μια μια... την υπηρεσία που είχε προτείνει αυτός να μιλήσουμε την προηγούμενη φορά. Και τώρα να ψωμάσουμε... Λέμε υπηρεσίες που δεν θέλουμε τίποτα. Ναι. Κάτι... Οπότε σήμερα θα το πούμε για να τους πάρουμε και λίγο. Thanks. Και θα μιλήσουμε για την υπηρεσία Clerk. Έχει γίνει αρκετός ντός τώρα τελευταία γύρω από το Clerk. Εσύ... Άγγελοι, are you Clerking? No, I'm not Clerking. Οκ. Okay. Γενικά εγώ δεν είμαι πολύ φίλος του Clerkin. Το όχι, του microblogging και όπως αλλιώς λέγεται. Ναι. Το χρησιμοποιώ μόνο για διαφημιστικού διαφημιστικούς κουκούλους. Πλάκα, το... Το... πλάκα είναι τις με το microblogging. Έχω αποσχοληθεί πάρα πολύ καιρό με το newscast. Θυμάσαι που είχαμε κάνει μια εκπομπή και, λέγαμε... και το κράζαμε. Το Twitter και αυτά. Όμως. Έχει γίνεται παλιά σε newscast. Μου ότι, ναι, ότι είναι αυτό που και καλά πρέπει να γράψεις τι κάνεις κάθε στιγμή που το θεωρούσαμε... άλλο το... Κάζει με το... την το λογική του ότι ότι αλλά γράψει ο twitter που του κάνει αυτό το πράγμα γιατί μόνο αυτό το έκανε και όταν είχε βγει, α πούμε αλλά <σφυ> <σφυ> υπάρχουν πολλοί περισσότεροι τρόποι να το ξυμπήσε, Χαράς, Να λες τι γίνεται εκείνη ναι, αλλά όχι, α, τώρα πινω καφέ, το γράφω, Α, καλά, ναι, όχι, κάθε Το γράφω, τώρα κοιτάξω το παράδειο, το γράφω, τώρα γράφω το ήδη, τώρα γράφω το ήδη, το γράφεις. Αυτό που μετά γίνεται τέτοιο, έτσι, ένα loop που δεν μπορείς να πεις να ξέρεις. Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχει μερικά καλά το MetroBlocking, ίσως μου το χρησιμοποιείς για λόγους ξέρω, είδε αυτό το άρθρο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Λίνκ, διαβάς Και ε, το Plerk, κατά τη γνώμη μου, που είναι η επίσης που θα πούμε, κατάφερε να το χρησιμοποιήσει με καλύτερο τρόπο από τα υπόλοιπα. Είναι πιο... δεν το χρησιμοποιώ, το το έξω. Ναι. Ωρα, ωραία, ας το προσέσουμε σύντοι με ξερακροατές. Λοιπόν, το Plerk είναι ένα microblogging site, το οποίο χωρίζει την οθόνη του χρήστη σε δύο τμήματα. Το πάνω το πάνω μισό είναι ένα timeline δηλαδή μία μια εξέλιξη του χρόνου το οποίο αποτελείται από ημέρες και ώρες της ημέρας, στις οποίες συμβαίνουν posts, yeah, δηλαδή timeline. αν δεν συμβούν ε, κόβεται το συγκεκριμένο συγκεκριμένη ώρα που δεν έγιναν mm -hmm. Ωραία, εκεί πέρα εμφανίζονται τα μηνυματάκια με έναν κάπως διάσπαρτο τρόπο αλλά ε, Αισθάνομαι ότι ο τρόπος που εμφανίζονται είναι απλά για να διαχωρίζουν το πότε έγιναν. Αυτό. Εννοείς το πάνω κάτω. Ναι, το πού θα μπει το κάθε μήνυμα έχει να κάνει με το πότε εμφανίστηκε. Με την ώρα, αλλα γιατί είναι άλλο πάνω, άλλο κάτω. Αυτό αισθάνομαι. Εντάξει, το είναι ένα άλλο Αυτό αισθάνομαι πήκε. ότι είναι για να είναι πιο ξεκάθαρο στο μάτι. Δηλαδή δεν σε κάνει να ακολουθείς την ιεραρχία τόσο πολύ. πάντων την σειρά εμφάνισης αλλά σε κάνει να είναι, δια, να είναι διακριτά τα μηνύματα. Mm. Δηλαδή, βλέπεις, α πούμε, ότι δεν μπορείς να μπερδέψεις δύο μηνύματα μεταξύ τους με τίποτα. Καθώς και το γεγονός ότι έχει τα, τα εικονιδιάκια αυτό που το στέλνουν, και όχι μόνο απλά το λόγο, το όνομα, τα κάνουν ακόμη πιο ευδιάκριτα. Mm. Ωραία. Λοιπόν, το πάνω μέρος λοιπόν είναι αυτό το timeline, στο οποίο βλέπεις τα μηνύματα, σε συντομογραφία, σε μία σε σε μίνι έκδοση και αν είναι πολύ μεγάλα, θα με το βάζει στο ποντί και πάνω ανοίγει και βλέπεις, το και βλέπεις και το υπόλοιπο επίσης αν το πατήσεις το μήνυμα και είναι δικό σου σου δίνει επιλογές delete και edit που βλέπουν θα αυτό που δουλεύουν, στο twitter αυτό που βλέπουν, ωραία και από κάτω με ένα χώρο ε, τι comments είχες και να αφήσεις και δικό σου comment αυτό και... είναι πολύ εύχριστο έτσι, που είναι και κάτω αυτό και... είναι πάρα πολύ εύχριστο γιατί ε, λύνει ένα ζήτημα που στο Twitter και στο Jaikou δεν προβλέπονταν το να βλέπεις ε, τις απαντήσεις σε κάποιο μήνυμά σου ας συζήτησης. Στο Jaikou προβλέπονταν. Δεν προβλέπονταν. Ο Μπέης μες το μήνυμα και είναι από κάτω σαν να έχεις ένα άφθος εμπλουτισμός. Ναι, εξήγησε να αυτό. Ενώ στο Twitter όχι. Στο, στο Twitter εμφανίζονται ζακινούρια threads, το οποίο είναι σωστός. Σωστά. Αλλά αυτό είναι ακόμη καλύτερο από του Jaikou. Γιατί είναι ένα Α. κουτάκι από μόνο τους σαν να έχεις ένα μικρό... μια μικρή με όλα τα comments. Σαν να είναι post. Και το δεύτερο μισό της... Επίσης να πούμε ότι πάνω πάνω πάνω έχεις μια λωρίδα με τις επιλογές που μπορείς να κάνεις όταν είναι δικό σου του site, όπως να βρεις κάποιους plerkers, ε, δηλαδή άτομα που χρησιμοποιούν το plerk που μπορεί να σε ενδιαφέρουν, να ρυθμίσεις κάποια πράγματα του λογαριασμού σου, να κάνεις sign in και sign out αν έχεις πολλούς λογαριασμούς, να δεις τους φίλους σου και να κάνεις ομάδες με αυτούς, θα πούμε αναλυτικότερα. Αν έχεις κάποια alerts, τα alerts είναι Έχω καλέσει ένα να με ακολουθήσεις ε, Κι υπάρχει ένα alert, κάλεσε στον άγγελος ακολουθήσει και δεν σε έχει ακολουθήσει ακόμα Όταν με καλέσει, τελικά ο άγγελος αποδέχεται την πρόσκληση, την πρόσκληση Και όταν ολοκληρωθούν, μετά απ' λίγο καιρό φεύγουν κιόλας από το log mm. σου Δηλαδή δεν νομίζω ότι ξανανεμένα έχουν μείνει Κατσάνα δω Όχι, μένουν τελικά, yeah. μένουν 50 previous alert και requests Και current που δεν έχω καινούργια alerts Ωραία. Επίσης υπάρχει το προφίλ που μπορείς να το αλλάξεις και να κάνεις κάποια πράγματα αλλάξεις το, το theme oh, και όλα αυτά. Yeah. Ας πούμε. Το δεύτερο μισό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα dashboard στο οποίο υπάρχει μπάρα που γράφεις το μήνυμά σου να πούμε ότι το Plerk πρωτοπορεί εδώ και αντί να έχει crap και ένα, το όνομά μου δηλαδή στο Plerk και μετά να μπορώ να γράψει το μήνυμά μου παρεμβάλλει ένα ρήμα oh, yeah. Άμα θες, υπάρχει η επιλογή Freestyle που γράφεις ότι θες. Και okay, έχει love, like, share, er, give, hate, is, has, will, has, feels και things. Οπότε μπορείς να πεις επειδή μου ότι εγώ αισθάνομαι αυτό, εγώ κάνω αυτό. Εγώ ρωτάω εκείνους ναι. Και υπάρχει και η δυνατότητα να βάλεις κονιδιάκι, ημώτικος στο τέλος. Χαρούμενο, κλαμμένο, λυπημένο. Για να ενισχύεις λίγο το, την διάθεση. Άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, να πούμε ότι υπάρχουν 140 χαρακτήρες διαθέσιμη και εδώ. Και εδώ. Ναι. Ε, <Είλυνα> <Έτσι, σταλεί>, εις, <σταλεί> <για το σταλεί> τι δε με δώσει κανόν στο Έτσι για την πλάκα, ρε παιδιό Ναι, έτσι και το ότι το περισσότερο. Πρέπει να το κάνεις όπως στο Google και 140 και ανεβαίνουν κάθε μέρα. Αυτό είναι λίγο να <σταλεί> στάξει πολύ. <σταλεί> <ov>. <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> ε, στάξει. Μπορεί να κάνεις 140 και κατεβαίνουν. Οπότε, ξέσαι, σε δύο μήνες δεν θα μπορέσεις να γράφει <laughs> τρεις. Ε, λοιπόν. Πις μπορείς να στείλει μήνυμα το οποίο το βλέπουν όλοι, μήνυμα προσωπικό. Μου έρθει μια, μια, μια ιδέα τώρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάτι που έχει το πλέον και θα το πω μετά για να κάνει το τέτοιο καλύτερο. Τι διεφορά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να κάνει share βίντεο, εικόνες και τέτοια πράγματα από το YouTube. Ωραία, με κάποιο τρόπο. YouTube, Flickr, uh, Tiny Peek, Image Sack, Φωτομπάκετ, αυτά υποστηρίζονται από ό,τι λέει εδώ Το οποίο είναι πολύ απλό, απλά βάζεις το link από την κάθε υπηρεσία Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, δηλαδή το link της συγκεκριμένης εικόνας Όχι την εικόνα, του. Όχι το link, κάνεις η... το link, κάνεις η... το link η... του Flickr Οροδο... του... Του της συγκεκριμένης εικόνας Το κάνεις ναι, paste το... εδώ πέρα στο διάλογο του και διάλογο τελείως δελείως. Αυτό και άλλα site το κάνουν, πχ με βίντεο στο YouTube και είναι πολύ εύχριστο. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί εδώ πέρα κιόλας, στο πλέον, επειδή έχω δει ενα δύο-να-δυο. Στην εικόνα που άνοιξα ανοίγει με flash ειδικό παραθυράκι που σας δείχνει μεγεθυμένη και όλα αυτά. Έχει από άποψη σχεδιασμού και γραφικών κτλ. Και είναι αρκετά εύστοχο. Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ. Υπάρχουν επίσης ε, privacy options για το αν το μήνυμά σου εμφανιστεί παντού, μόνο στους φίλους σου, σε συγκεκριμένο άτομα θα σας δεις προσωπικό μήνυμα, ε, κάποια υποστήριξη για γλώσσα που δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει. Εντάξει, δεν θες να γράψεις αγγλικά επειδή μου και δυνατότητα σχολιασμού, δηλαδή να τη σχόλια ή όχι στο κείμενο σου. Βάλε λίγο το ποντίκι πάνω από την εικόνα σου. Ναι, θα το έλεγα μετά. Mm. Είναι feature ότι το avatar σου, αν το κάνεις, ε, μεγαλώνει ah. και καθαρίζει κιόλας. Α, δηλαδή, εδώ που είναι με επίσης, γιατί νόμιζα είναι λίγο το fail. Κατά το δυνατότερο καλό καθαρίζει. Mm. Υπάρχει χώρος στατιστικών, όπου λέει το κάρμα σου, αυτό είναι μια καινοτομία του Plerk, ε, όχι, πάνω. Το karma έχει να κάνει με τον το ειδικό όρο που λέει πόσο καλά είσαι α πούμε οργανωμένος. στιγμή γιατί στη διπνή περίπτωση το karma χρησιμοποιείται καθαρά για ...promotional arrangements. εννοείται αυτό. Και πες πώς ανεβοκατεβαίνει. Ανεβοκατεβαίνει με βάση τη δραστηριότητά σου μέσα στο player, πόσα σχόλια αφήνεις, πόσα comments έχεις και πόσα comments κάνεις και άλλα τέτοια, πόσους φίλους έχεις και σε ακολουθούν ή οτιδήποτε και με βάση το πόσο ανεβασμένο είναι, σου ξεκλειδώνουν κάποιες συνδεδεύσεις πλέον του site. Όπως το πώς. να αλλάξεις team και να βάζεις κάποια advanced Steams που υπάρχουν, να αλλάξεις κονιδιάκια, να έχεις περισσότερα emoticlesς για να μπορείς να χρησιμοποιείς. Ονόματα που εδώ από εκεί. Ναι, διάφορα πράγματα τέτοια. Και το κάνουμε αντιβαίνει αφήνοντας καινούργια plugs, μηνύματα δηλαδή, σχόλια ναι. σε όλους. Ε... Απαντήσεις, είναι η αστηριότητά σου μέσα στο site και το πόσο την ε, ε, συνεχίζει να την κάνεις. Και άμα σταματήσεις δηλαδή, να έχεις το κεινωτικό το χάσεις πέφτει. Ωραία, να πούμε ότι εδώ Επίσης, είναι η... και πας ότι φτάνεις το κάρμα στο 70% ναι. και διαλέγεις την υπηρεσία το timeline που δείχνει πάνω από τα μηνύματα να είναι in black σου. Μετά πέφτει και πας στο 20% το κάρμα και η εμφθήρια τότε δεν είναι πλέον... Ναι. παραμένει, παραμένει αυτό το η... έχει κάνεις, αλλά αν μπορούς να το αλλάξεις πλέον δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Το πλαμένει έτσι. Ναι. Επίσης να πούμε ότι εδώ ήταν η ιδέα που για το κάρμα, θα μπορούσαν οι χαρακτήρες να δίνεται περισσότερη δυνατότητα με βάση το πόσο λεωσμένο κάρμα έχεις. Δεν υπάρχει ένα variation στους χαρακτήρες. Α, με βάση το κάρμα. Είναι πολύ διαφορετικό. <στονί> δεν υπάρχει. Το το αυτό έγινε πώς έγινε TypeError 140. Μπως έχει κάπιο programmatic. Δηλαδή άμα μα 145 θα έχεις. Ε... Ε, δεν νομίζω, δες, κανείς δεν πήκε TypeError. Μπως δεν έχεις περισσότερη mini kernel. Δεν עו κάνει κάποια μελέτη, γιατί για να συντηρηθούν οι server τους σε normal, πρέπει Εν τα minima είναι πάνω. Δεν πάει τα καμελέτη. Γωρί, δεν ξέρω. Mafia actions on Είναι η διαφορά, πολύ το ps 40. Θα το ψάξουμε λίγο. Ε, 100 πρέπει να είναι. 100 πρέπει να είναι. 100 το νύχι. Είναι το 160. Παίζει τίποτα με τα bytes και αυτά που ξοδεύει η πληροφορία. Γι' αυτό λέω. Μπορεί πρέπει να το κοιτάξουμε από κάποιο άρθρο όπως αυτό που πούμε οτιδήποτε. Ναι, θα το ψάξουμε. Ε, συνεχίζοντας υπάρχει ειδικός στο τομέας στον οποίο μπορείς να καλέσεις φίλους από άλλες υπηρεσίες όπως Twitter, ε, Facebook, Gmail. Με μέσο mail δηλαδή, να στείλεις σε δικές σου, σου διευθύνσεις μία πρόσκληση και άλλα τέτοια Και τελικά ε, υπάρχει το κλασικό RSS ε, κομμάτι Το οποίο σου επιτρέπει να το δίνεις σε κάποιον και να παρακολουθεί τα feed σου σε ένα τέτοιο Αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ που δεν με έρεψε έτσι να παρακολουθώ τα... Τα δικά μου ναι, ναι. να το θέσεις, βέβαια, σαφώς Κάτσε να το δούμε κιόλας τι ακριβώς εμφανίζεις γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ Τώρα νομίζω το σου ανοίξεις. Νομίζω RSS θα με εμφανίσει λογικά. Α, δεν με εμφανίζει RSS. Α, με εμφανίζει το ίδιο το timeline. Α, είναι το είναι το time mm. όχι, εσύ το θα ξαναμπήξει στο μπήξω, Ναι, αυτό λέω. Θα έχει κάποιο άλλο, γιατί είσαι μέλος, το πούμε. Πρέπει να πάμε του Άγγελου Μάρκο Βρύλου. Α, θα πατήσω το τέτοιο, ρε. Πάτε, θα πατήσω subscribe. Θα το βάζω, εδώ μπήκε Ναι, σωστά ΦΑΠΣ και τα εμφανίζει Α, και ναι, έχει ναι. ένα ρεσέσσορ Και στο... νομίζω μέσα στο θα γίνει... Υπάρχει και ειδική επιλογή για να έχεις και widget Όπως έχουν όλα τα Α, στα... στο ναι, ναι. Σελίδες, στο Αυτό ναι. είναι το βρίσκεις νομίζω μέσα στο My Account πρέπει να το βρίσκεις Πάνω δεξιά υπάρχει η επιλογή My Account ε... Όχι, είναι... δεν είναι εδώ, είναι στο My Profile Edit, ξέρω εγώ, για να δούμε λίγο Στο Profile Edit, ναι καλά το λέω, υπάρχει το widget το οποίο το διαμορφώνεις όπως θες και το βάζεις και το Α, είναι η παραμητροποίηση μου Ναι, ναι, μπες να πεις ας πούμε ότι θέλω να είναι τόσο μεγάλο, α μόνο αυτό μπορείς να πεις πότε άλλο όχι και να, μόνο... να αλλάξεις χρώμα, να αλλάξεις ξέρω δεν νομίζω, όχι, προς το παρόν είναι και λίγο primitive όλα αυτά Στο μέλλον φαντάζομαι θα μπορούν να αλλάξουν Είναι beta αυτό ή όχι? Είναι... Ε... Κάτσε λίγο ε, Σου δίνει ένα κώδικα εδώ Το οποίο είναι script λέει, δεν ξέρω Όχι, άμα είναι beta το... Α, beta, το... ε, δεν ξέρω καθόλου να σου πω την αλήθεια ε, Δεν λέει κάπου Αλλά νομίζω ότι δεν είναι beta Ναι Ψιζόλυτακι. Εντάξω, είναι ένα script... JavaScript e, και είναι πραγματικά... Ε, το οποίο δεν ξέρει τι καλή, βέβαια. Δε. Ναι, δεν ξέρω τι καλή, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον δεν είναι... Σίγουρα δεν είναι με embed... ...tag. Ναι. Αυτό. Ωραία. Ε, αυτά για το Plerk. Εγώ θα πρότεινα όσοι κάνουν micro-blocking να το δουν Είναι μια καλή παραλλαγή που δίνει αρκετές, ε, ε, ε, αρκετά πράγματα. Επιπλέον, ε, κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι όταν έχεις καινούργια μηνύματα, σου βγαίνει alert που σου λέει 3 καινούργια μηνύματα, πάτα τώρα. εδώ να τα δεις. Τι τι μπορείς να για... το δεις ε, από συγκεκριμένες μέρες, θα δω 5 Ιουνίου μόνο. Πάλι μπορείς είναι. να το κάνεις, έχει ένα ημερολόγιο το οποίο ακολουθείς. Επίσης έχει επιλογή, βλέπω και... μόνο τα μηνύματα όλων, βλέπω τα δικά μου μηνύματα μόνο, βλέπω τα ε, προσωπικά, προσωπικά, προσωπικά μηνύματα μόνος, που μην. έχω στείλει. Επίσης υπάρχει και διαχωρισμός, έχεις 2 μηνύματα και 3 καινούργια σχόλια. Ν τα δεις, το οποίο είναι πολύ καλό. Και έχει και feature, α πούμε, make mark all as read. Που σημαίνει, ας πούμε, έχεις, το σημαίνει, α πούμε, ότι έχεις με το διχοτόκινο 500 μηνύματα. Ενέλησαν. Βλέπεις τα τρία τελευταία που ήρθαν και ήταν όταν κάνεις όλα mark, As read και τελειώνεις. Εμείς τα λέμε όλα αυτά τα, με το blogging τέτοια. Πιο πολύ αξίζει να το δεις και είναι στη στιγμή που το βάζει. Σίγουρα είναι. Αλλά... Μέσα στη μέρα, ας πούμε. Καλά, έτσι, εγώ, Όλος που ήταν, έλεγε ότι το διδο με κούραζε. Έτσι, πώς λειτουργεί. Το τζέκου τί <τίτου> <τίτου> ήταν πιο... Α, έχει με πολύ κόσμο το το εγώ παρόλο, ούτε, αλλά... κοίταξα, δεις, ε... Και το δείτε το κλείνω λέει όποια αλλά ο χαμηλού και οπότε είναι η χρόνο που δεν θα κάνει. Αν σκεφτείτε ότι από το Twitter που είχα πολλέ επαφέ ναι. έχω έκανα βρω 11 από αυτές μέσα εδώ, ναι, αλλά από τι 70 που είχες, έχει μόνο έλεγξε. Δεν είχα 70, είχα πολύ λιγότερε. Κάτω ε... το είπα και λίγο συχνά μου. Ε... Πώς... Ναι, δηλαδή δεν έχει και πάρα πολύ ενό ναι. σημασία ναι. αυτό λοιπόν έχει και κόσμο που μπορείς να δει α πούμε και να παρακολουθεί γιατί αλλιώ μεσαιμό σου όλοι, αυτό στηρίζει στο ότι έχεις πολύ κόσμο και διαβάζεις τη λένε και βλέπεις τι. Τι γίνεται στο Μαλί δεν έχει νόημα. Με αυτή την έννοια μόνο. Ναι σίγουρα εντάξει. Ε, κάτσε λίγο. Εδώ 38. είχα 38 επαφές από τις οποίες έχω βρει ε, τις 11 και μάλιστα το έμαθα σχετικά νωρίς. Έτσι, ότι έγινε. Ναι στο. Εντάξει και εδώ μάλλον θα αυξηθούν α πούμε. Κοίταξε, με τη βάση το 9ο που προσφέρει έχει γίνει αρκετός ντός οπότε πιστεύω ότι θα είναι yeah. ok. Τέλος πάντων, εγώ προτείνω σε όλους the... όσους το κάνουν με blog να το δοκιμάσουν τουλάχιστον. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις delete το accountant με το θες πια, οπότε στο τελική accountant και μετά διέγραψες το, δεν ξέρεις. Διέγραψες την λαϊκή ας πούμε, το παρατάσκευες και δεν είναι εύκολο. Ε, όχι, τότε δεν έχεις <υ> κάτι <még> το <υ> οποίο είναι frozen στο internet. <tos> Γνώμη <tos> μου, είναι καλό είναι να το διαγράφεις, τώρα που κι ο καθένας νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι άλλο, τη λες και εσύ. Ε, όχι, δεν το καλύψουμε πολύ... Όποιο θέλει παραπάνω πλέον πλέον παιδί, το δοκιμάζει και πείς... Και αφήνει ο Δυπόλτ. Αυτό είναι ο Δυπόλτ. Όπως κάθε φορά, υπάρχει και το μέρος των, των, των θεμάτων διασκέδασης ο οποίος ε, ξεκίνησε με, μπορώ να πω, πολλά υποσχόμενος και θέλαμε να προτείνουμε δύο ταινίες αυτή τη φορά που παίζω στο κινηματογράφο αλλά μετά επειδή διαπιστώσουμε ότι οι προβολές είναι κάπως παλιές δηλαδή παίζουν ήδη αρκετό καιρό ναι, θα περιοριστούμε μόνο στους τίτλους σαν πρόταση, ωραία. Σαν πρόταση, ότι άμα δεν έχετε να κάνετε Σήμερα αύριο μεθαύριο το βράδυ μπορείτε να δείτε τον Τζακ Πότσον έρωτα. Και να πιάσετε την καλή. Την Κάσπροθ Δία και τον Άστρων <laughs> Κάτσερ. Και να πιάσετε την καλή. ναι. Γιατί τον Άστρων Κάτσερ, για το. Για <laughs> την καλή. Και να σου κάτσε, έτσι, στον αφού ήταν Άστρων Κάτσερ. Ή <laughs> <να όσου> <laughs> ε, άμα ε, δεν θέλετε αυτή που είναι έτσι λίγο πιο ρομαντική, πάμε στο Βασιλιάς Χρυστατρός του Ισταγόστου. Λίγο πιο περιπέτεια, στέλν με και τα λοιπά. <laughs> Μάικλ Ντάγκλα <laughs> και η Φαν Ρέιτσελ Γου <laughs> Ταλητές, το οποίο έπεσε ναι. στο... Δε, το αυτό το 13. Ε, το 13 τέλος πάντων, Τερός πάντων yeah, το 13... μάλλον δεν να είναι χωρίς από αυτήν που είπα yeah. αλλά... Yeah. ...και όχι, μπορεί και... όχι. Μπορεί να είναι και... ...και το... το βλέπω το ...και να πληροφορίες γι αυτό μπορείτε να βρείτε όπου θα πάτε να τη δείτε. Ή στο και... Τα λοιπά, Ή στο και... Γιατί, εντάξει, εμείς review δεν βγάζουμε αυτό. Ωραία. Γιατί στο διατάξει που είμαστε στο... Στο κύριο στέμμα. Στο κύριο στέμμα που είναι το outer. Στα κάνουμε, Επίσης, δεν είπαμε ξυμνάλα για τον αίθιμο. Τώρα τι είναι, Είναι το πρώτο το μεσό της δεύτερης Αυτό 24 και το Είναι 24 και το 12. ιδιότητα. Και το 2. Μπορούμε να πούμε ότι <laughs> το δουλειά το, <laughs> το, <laughs> το μισό του το δουλειά Το τι είναι. Τότε το, το 12 είναι και αυτό. Πάλι. Λοιπόν, είναι και το 12, τέτοιον. Στο 32 θα έχει με το <laughs> Όχι, <Ναϊθμόξι> εντάξει, μέχρι το <laughs> και... ε, μπορούμε να πούμε ότι το 36 είναι το.. Ε... Εγώ σκέφτηκα ότι έχει πάρα πολλά τέτοια. Είναι το 6 ο έχει πάρα πολλούς διαλέτες. Α, τέτοια πράγματα. Έ, ε, δεν σκέφτηκα τέτοια. Το 35 έχει πολύ έξι είναι το χρήστη του ιδίου. Μετά το 35 πηγάδι, αλλά το 36 α. είναι... Έχει το 36, ε, 36 πηγάδι. Α, με φύγει. Όχι. Είναι το 36 πηγάδι. <laughs> <laughs> Εντάξει έτσι μπορούσα να τα πας όλα. Τα 5-8 πηγάδι, ξέρω Είναι το 58. <laughs> τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Και το 26 το newscast έφτασε στο τέλο του... Χωρίς το... χρήστητο. Πώς είσαι Χρήστο. Ναι, υπέξει σχολείο. Βέβαια την φωνή του πάλι και είχε και ταινία να φοράσει το ίντρο, για το επεισόδιο Συμματεύεται η τρυπουσή του Χρήστοου και το τελειωτικό μάλλον θα είναι. Μπορεί να κάνει ένα μόνο στο Χρήστος για να κάψει. Εκτός η πραγματικά βέβαια... είναι 37... 37 θα είναι μόνο ο Χρήστος. Όχι θα είναι τέτοιο, 38 το εγώ. δεύτερο. Εκτός τώρα έχει περάσει... 8, θα τα πούμε μέσα Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχουν αναλυτικά χαρτιά που θα εξηγούν το γιατί και το πότε. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους τους που μας ακούσαν και φέτος, σε αυτή τη σεζόν τέλος πάντων. Mm. Καλές διακοπές, ελπίζουμε τα σχόλιά μας, η συζήτησή μας να έδωσε βοηθήσεις. Κάποιες και από Σεπτέμβρη θεωρητικά πάλι μαζί θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις στο site. Το οποίο ε, μην ξεχνάτε ότι επισκέφτεστε όσο πιο συχνά μπορείτε και σας επιτρέπετε. Και μην ξεχνάτε ότι από μία το 2007 δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μην υπάρχει έστω και ένα άρθρος να μιλήσεις οπότε... Καλώς και ούτε μία δεύτερη εβδομάδα που να μην υπάρχει νιούσος και να μην υπάρχει. Εκτός από τις περιόδους διακοπών του καλοκαιριού, που ήτανε... που το καλοκαίρι που ήταν πριν... Ανανέο... Αναμενόμενες. Όχι αναμενόμενες. Ανακοινωμένες από πριν. Ε, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ήταν Σωστό. Οπότε έχετε πάρα πολλούς λόγους να μπαίνετε στη συνέχεια. Ναι. Απ' τον Απόστολο. Και τον Άγγελο. Γεια. Yeah. Yeah.